with me. έλεξε αυτή, είναι, αυτή είναι η δημοκρατία όποια και αν είναι. Όπως βλέπετε η αγωνία της όλης είναι τα έξο του τους αν αυτά ήταν επιστάλλου τώρα πράγματα είναι πιο πολύ γιατί έχουμε απλωμένη δυστυχία μπροστά στην πόρτα μας και έχουμε και έξελ μα να αυσιλοποιεί καθημερινώς πεθαίνουν, να ξεκτονούν. λοιπόν η οποία αποκαλείται από υπερπατριώτες δημοκράτε του ΣΥΡΙΖΑ. Το μοναδικό πράγμα που τους απασχολεί είναι το αν θα κάνουν συνέδριο πότε θα κάνουν το συνέδριο αν θα ξεκαθαρίσει Thank <laughs> you. here. <laughs> I don't know. Είναι τυχοσκοπημένος και του, στην Πάρα πολύ και ο εγκεφάλό του και το ενεργό του, κυρία μου και κυρία μου, γνωρίζουμε τόσα χρόνια και ασχολούμενοι με, με, φιλοσοφ... με... με, φλήματα... με φιλοσοφικέ θε θεωρητικομαλακίε, οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή, μα καμία σχέση με την πραγματική ζωή για αυτού του τύπου. I don't think you. <laughs> it. Okay. στην πιούλη πολιτική κατάσταση μέσα σε όλο το χειροπλωσείο αυτό είναι με σύριζα με αριστερές πλατφόρμες με δεξίες πλατφόρμες με κομμουνιστικές πλατφόρμες Εσύ θα που Ούτε. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρέσει του πολύ πολύ δικού του ακόμα και οι βοηθοί We'll you for that. σε επίπεδο να το το πολύ μεγάλη πλάκα. Είναι υπέρ πατριωτικής πατριωτική σου δουλειά, κάπω έτσι λένε. Δεν θα την αφηθεί εκεί. Και δεν Σας έχουμε εξαρρωπεί, και αν θέλετε ακούστε τον οποίο πρέπει, πρέπει να από πίσω και να τον ακούτε προσεκτικά, δίω είναι σοβαρός ο Είναι ο Soreble. Τι κάνει λοιπόν ο μπλε, αυτή τη για αυτό το οποίο Il padre di Polsce è il sole, il sole non è il sole, il to <laughs> με την παρέα της προς την τεχνικό πλήμα αυτοί. Αυτές τις δολεύες θα σήμερα ο τη <σκοίλυξη> Αλλά απ' ό,τι βλέπετε το τσιπρολή και, και την παρέα τους, το, το, το μόνο που We <laughs> started Sweet. <laughs> That's correct. ΕΣ, για την αποτελεσματικότερη διαχύση της γνώσης. Η ίδια μου, κύριε μου, με Και χρειάζεται στην Κύπρο αυτό το, το, το, το, το εκεί πέρα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τι είπε το το όνειρο του λέει είναι να λέει την τη της Κύπρου, να είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε Κύπρου. της αεροπορειάς στώχος Κούρδων στο Ιρακ και έρθει Τουρκία. Αυτά έκανε λοιπόν η οικονομική Τουρκία. Good Τι μου λέω, χάρη σε ένα μπάρα κυρίες Ο κόσμος λέει 35, 35 Αν τις θα συμφωνήσω ότι οι και στις συζητήσεις στα μάτια. Έχω προτρέψει πάρα πολλές φορές στον αγαπητό μου και στους φίλους μου, μιας και είμαστε εντερνετιακοί, να μπουν στα social media. Είμαστε σε μεγάλη κούφια. Πάντω αν παράπονο, αν δεν γίνεται διευθυντήρια τραπέζης, αν δεν βγαίνουμε όλοι, αφού να συμμετάσχουμε. Και είδε δύο καταστάσεις, <σίλωση> νομίζω μας λύνουν <λένε> το πρόβλημα. Πριν κυκλοφούρα θα είμαστε. μην κάνετε <τίποτα που> <σίλωση> έτσι, παιδιά. <σίλωση> καμπίνανε, τουλάχιστον στα <σίλωση> Μέχρι το 2085 να <σίλωση> και δεν έχουμε as they're